Πέρα των τεκτιβάκια. Καλησπέρα, μικρή πουαρό. Πνίγομαι. Πνίγεσαι. Καλώ ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ. Του τίμου του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει. Τι, Γιώργο. Να ξυπνήσετε τον Ηρακλή που και την Miss Marple που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία. πο, χαρά. Ε, oh. αυτό θα μείνει για πάντα. Και αν θέλετε κι εσεί να μείνει για πάντα, να πάτε να μα ακούσετε στο Spotify, στο Apple Podcast. Στο stream και στο YouTube ε, Το πέτυχα Ήρθε λοιπόν εκείνη η μέρα Στην οποία θα θυμάσαι να το λες Και μας κάνεις όλους πολύ περιφάνους. Έτσι, εγώ θα θυμάμαι αυτό Και θα θυμάμαι και τα σαρδάμι που έχει κάνει εσείς Αυτό το επεισόδιο και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Όχι, ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε κλείσει την ηχογράφηση. <laughs> Αλλά όσοι θέλουν να έρθουν να μα ακολουθήσουν στα social για να βλέπουν τα νέα αυτό εδώ του podcast, να βλέπουν έξτρα πληροφορίε αυτού εδώ του podcast, στα επεισόδια τα οποία βγάζουμε, μπορούν να το κάνουν στο Instagram που είμαστε πώ Μαρία. Crime Groupers, κάτω από podcast. αυλαπώτια. Είμαστε εδώ για να απαντάμε στα δικά σα μηνύματα και γενικά έτσι να υπάρχει η αλληλεπίδραση που κι εμεί και, και εσεί χρειαζόμαστε και θέλουμε. <laughs> Τώρα. Τώρα, για αυτού οι οποίοι θέλουν έτσι να είναι Λίγο πιο έμπρακτα την αγάπη του μπορούν να πάνε στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee και να κεράσουν τον πιο κρύο καφέ του Ιουλίου. Καλό μήνα, παιδιά! Καλό μήνα, παιδιά! Επίση, όσοι θέλουν να στηρίξουν έμπρακτα αυτό εδώ το τίμημα το podcast μπορούν να το κάνουν μέσω από τα story του που μπορούν να κοινοποιούν το επεισόδιο το οποίο ακούνε ή το αγαπημένο του επεισόδιο. Έχουμε καιρό να το πούμε. Επίση, μπορούν να βαθμολογούν αυτό εδώ το κανάλι στι πλατφόρμε στι οποίε το ακούτε είτε είναι στο Apple Podcast είτε είναι στο Spotify. Μπορείτε επίση να μα καταλάβετε. Κάντε εκείνο το subscribe στο YouTube γιατί βοηθάει πολύ. Και γενικά, ξέρετε, να βάλετε όλα τα αστεράκια του κόσμου σε εμά γιατί μα αξίζουν. Self confidence, self confidence. Έτσι, άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, θα πέσεις σε πλακό. Κρίμα είναι, κρίμα είναι. Τι εβδομάδα ήταν και αυτή. Τι λέει, Για πε. Για πε. Για πε, από πού θε να ξεκινήσουμε. Θε να ξεκινήσουμε από τι φωτιέ. Θε να ξεκινήσουμε, θα έλεγα από τι πλημμύρε, για να το παίξω λίγο πιο τέτοιο. Αλλά δεν γίνανε πλημμύρε. Εδώ hey. δεν γίνανε. Γίνανε όμω στον Νέο Δελχή. Γίνανε στο Νέο Δελχή, Δελχή ναι, ισχύει. Εδώ πλημμύρε δεν γίνανε. Κάτι κεραυνή πέσανε λίγο προ τη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε έτσι κάτι ντράβαλα. Στη Γαλλική, ναι. Ναι, με ένα 13χρονο. Ναι, και πέθανε γι' αυτό το κοριτσάκι. Κρίμα. Αλλά δεν θα σου πάρω εγώ τη δουλειά. Τ να να... Μας τα πεις. Δεν είναι να μου πάρει τη δουλειά, μπορεί να έχει φέρει ναι. Ξέρω εγώ. Α, όχι, δεν έχω φέρει. Πάλι έτσι γι' όλο έχω έρθει. <laughs> κάνει support σαπόρτι. Λοιπόν, 44χρονο Άγγλος βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή στο παλιό λιμάνι στις Πέτσες Πέτσε. Σύμφωνα με πληροφορίε, φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και επίση μάθαμε ότι ο άνδρας ήταν μέλο πληρώματο ιστιοπλοϊκού όπου συμμετείχε στη ρεγκάτα στην οποία γίνεται τώρα εκεί. Α. Mm. Τι γίνεται εδώ. Έπεσε! Τον έπεσαν! Τον ξέρω έπεσαν! Εδώ. Δεν ξέρω, θα μάθουμε μάλλον. Είχαμε τα αποτελέσματα από τι πανελλαδικές εξετάσει. Ναι, ήρθε αυτή η περίοδο. Συγχαρητήρια για όλου και για όλε. Επίση, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο. Δεν τελειώνει εδώ ο κόσμο. Αν δεν περάσατε κάπου σε αυτέ τι εξετάσει, έχετε πάντα τη δυνατότητα να ξαναδώσετε. Ναι, και επίση, όπω θα πω εγώ για τη φορά, δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουμε ακαδημαϊκοί. Μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο πρακτικά επαγγέλματα. Σίγουρα μπορεί να βρείτε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να αγαπάτε στην πορεία Μέσα όμως από τα αποτελέσματα Τι μάθαμε Τι μάθαμε; Ότι ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος Ο δολοφόνος της Κάρολάιν Έδωσε και τελικά πέρασε Στη νομική σχολή με 17.800 αμόρια Τώρα mm. εγώ τι θες να πω γι' αυτό εγώ. εγώ είχα μείνει στο ότι τελικά δεν θα δώσει να Τελικά έδωσε το παιδί Γιατί τέτοια τρίπλα ο Μπάμπης? Ε, Γιατί μάλλον... τον αφήσαμε τον μπάμπι να δώσει πανελίνιε. Μάλλον βοηθάει λίγο στην ποινή του. Ναι, ωραία. Να σου πω τώρα εγώ κάτι σε αυτό το νέο. Γιατί θα ακουστεί ότι παραβιάζω και καταπατάω τα δικαιώματα αυτού του γυναικοκτόνου. Ωραία. Μπάστα, μπάστα, μπάστα. Περίμενε. Και όχι εσά. Πέριμενε. <laughs> θέλει να δώσει πανελίνιε. Θέλει το παιδί. Πρέπει να δώσει πέντε χρόνια αργότερα μετά την γυναικοκτονία τη Caroline Τι εννοεί πρέπει. Πω... Θέλω να πω ρε, παιδάκι μου ότι ωραία, ναι, είναι δικαίωμά του να θέλει να μειώσει την ποινή του και όλα αυτά. Να αφήνω να το κάνει αυτό στα 10 χρόνια που θα ήταν μέσα. Ναι, δεν μπορώ να σου πω κάτι γι' αυτό. Είναι ούτω ή άλλω παράλογο που ακούγεται και έχει γίνει νέο και είδηση το ότι ο Μπάβη Αναγνωστόπουλο πέρασε στην νομική αθηνών. στη νομική Αθηνόν. Στη νομική ούτε ναι, ε, mm -hmm. η αλλω παραλογο που ακουγεται και εχει γινει νεο και ειδηση το οτι ο μπαβη αναγνωστοπουλο περασε στην νομικη αθηνών. στη νομικη αθηνον Στην νομικη γι αυτο το τονισα κι εγω ναι αυτο καταλαβε οποτε η πρωτη μου αντίδραση είναι ότι ξυστεί. Ρε παιδί μου, μήπω είναι λίγο πρόσφατο, μήπω είναι λίγο σύντομο. Μήπω πρέπει πρόσφατο. να τον αφήσει λίγο ακόμα έτσι να στοχαστεί, να κάτσει να σκεφτεί τι έκανε και στα 10 χρόνια που θα κάνει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, του λες «Οκ, okay, πάρ' την ευκαιρία σου τώρα που θέλεις, ε, θα κάτι σκεφτεί. διάβασε και δώσε». Θα σκεφτεί. Τώρα που ίσως μελετήσει τα πράγματα από μέσα, μελετήσει ε, τον νόμο, μπορεί να καταλάβει που ήταν ε, άδικος και λάθο. Τώρα εγώ θα έλεγα, γιατί η κοινομική, όπως έχουμε δει, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν είναι να τη βγάζει και τα καλύτερα, παιδιά, να λες πω. Από έναν δικηγόρο... <laughs> Κάλλιο <Καλιοδέκα> 10 Ιδραυλική. Έτσι. Δημοσιογράφο τη ΕΡΤ συνελήφθη γιατί ξυλοκόπησε άγρια τη γυναίκα του. Ο δημοσιογράφος Νίκο Κοντορούση ήταν επί μια δεκαετία συνεργάτη τη Αγγελική Νικολούλη και αργότερα συνέχισε στην ΕΡΤ. Ο ίδιο υποστηρίζει πω αφορμή για το περιστατικό ήταν κάποιε φωτογραφίε που είχε ανεβάσει ο ίδιο στα μέσα κοινωνική δικτύωση που έδειχναν τον ίδιο με την πρώην σύζυγό του. Όταν η νύμ του ζήτησε να τι κατεβάσει, τσακώθηκαν και τη χτύπησε. Πολύ εύκολα είχα στην ψυχραιμία του ο αυτό για φωτογραφίες, ναι, δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. ναι τώρα. Είδες πως παιδιά, πάνε παιδιά, παιδιά... Αν δεν αντέχετε τις σχέσεις, μην τι κάνετε. Κακό αυτό που λέω, αλλά όχι, αν έχετε προβλήματα διαχείρισης θυμού, πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο, πηγαίντε σε ένα πώς το λένε, angry room. Σπάστε με τσεκούρια τηλεοράσεις. Μην απλώνετε τα ξερά πάνω σε κόσμο ο οποίος κυκλοφορεί εκεί έξω. Εγώ κρατάω δύο κομμάτια από αυτήν την είδηση. Ήτανε επί 10 χρόνια ναι. Που ρε παιδάκι μου δεν είχε δει υποθέσει πολλέ μέσα από, το... από τα τόσα επεισόδια που συνεργαζόντουσαν. Αχ, Δεν κρίνω αυτή τη στιγμή την Νικολούλη σε καμία περίπτωση έτσι. Ούτε όχι, το αν δεν... τον επέλεξε. Δεν κατάλαβα αυτό. Και επίση δεν ήταν και υποχρεωμένη να ξέρει τι κάνει στη ζωή του και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, ξέρω... απλά το λέω γιατί και τα αυτονόητα καμιά φορά παρεξηγούνται. Ε, εντάξει τώρα. Αλλά όχι, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μου δίνει μια πάσα για να επιστρέψω σε μια προσωπική κουβέντα που, είπα, που είχαμε πριν από μερικέ μέρε, εμεί οι δύο, με βάση το συγκεκριμένο γεγονό. Ωραία. Πιστεύω ότι άνθρωποι σαν αυτόν τον κύριο, ο οποίο ήταν κατ' εμένα δηλό, γιατί όλοι όσοι είναι κακοποιητέ είναι ακραία δηλοί άνθρωποι. Ωραία. Θεωρώ ότι μπήκε στη διαδικασία να το κάνει τώρα, γιατί νόμιζε ότι δεν θα τον ανακαλύπτανε τόσο γρήγορα, λόγω όλων αυτών των σκηνικών που έχουν γίνει με τι κακοποιήσει γυναικών, ειδικά τον τελευταίο ένα μήνα. Ναι, εντάξει. Την κάναμε αυτή την κουβέντα και όντω, στο και σου είπα και εκείνη τη φορά ότι δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί ίσα ίσα όταν τα πράγματα είναι πολύ έντονα και χτυπάει κόκκινο όλο αυτό, μόλι κάνει και εσύ κάτι, είναι πολύ εύκολο να σε πάρει και σαν ένα μπάλα. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι όντω το βρήκε σαν δικαιολογία την όλη κατάσταση και επέλεξε να το κάνει τώρα. Στην όπια, αυτό ο άνθρωπο θα πάει στη δικαιοσύνη. Θα πάει, ναι, θα εννοείται που θα οδηγηθεί. Ακριβώ γι' αυτό που σου είπα πριν το λέω αυτό, ότι τώρα που είναι έτσι τα πράγματα, ε, προφανώ και θα τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη πολύ <coughs> Γρηγορότερα και πολύ πιο. Ε, πως να σου πω, έντονα. Δεν ξέρω. Δεν, δεν μπορώ να του καταλάβω ώρε-ώρε. Μέσα από αυτήν την υπόθεση, τέλο πάντων, μάθαμε ότι τι τελευταίε εβδομάδε είχαμε 550 περιπτώσει ενδοοικογενειακή βία. Από αυτέ, οι 350 οδήγησαν σε συλλήψει. Okay. Τι φάση. Okay. Δεν μπορώ να του καταλάβω. Δεν, δεν... Λέμε τόσα, συζητάμε τόσα. Συζητιέται τόσο πολύ στην στη, στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εκπομπέ, σε, σε podcast, στο, στο YouTube. Και επιλέγουν να συνεχίζουν έτσι ακάς. Και συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι τόσο δειλοί και τόσο μικρόμυαλοι και τόσο κουτοπώνυροι που όντω πιστεύουν ότι τώρα που ασχολούνται με κάτι πολύ πιο μεγάλο θα περάσουν στο αβαβά. Και εδώ μπορώ να πω ένα μπράβο και δεν τα ακούτε πολύ συχνά από εμένα αυτό την διτεκτυβάκι. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία που έχει πάει και του έχει λάβει. Δεν ξέρω τι θα του κάνουν, αλλά που έχει γίνει αυτό το βήμα, ότι ξέρει, έρχομαι σε παίρνω γιατί έκανε μια πολύ κακιά πράξη. Τώρα το αν θα δικαστεί γι' αυτό, τι ποινή θα πάρει, φεύγει αυτό. Το κομμάτι. Ναι, αλλά εντάξει, Οι αρχέ που... κάνανε, κάνανε τη δουλειά του. Αυτή είναι. Δεν που είναι, το, είναι. το κάνανε. Τέλο πάντων, θα οδηγηθούν και στη δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και μάλιστα έχουν αλλάξει και κάποιε νομοθεσίε. Όπω επίση και πιστεύω ότι ακριβώ επειδή είναι τέτοια η ένταση των περιστατικών, θα οδηγηθούν πολύ πιο γρήγορα. Τέλο πάντων, κλείνω αυτό το νέο λέγοντα ότι στι 24 Ιουνίου, μάλιστα, είχαμε 61 περιστατικά ενδοοικογενειακή βία και τα μισά από αυτά ήταν στην Αττική. Μόνο σε μία μέρα. Και τελευταίο νέο, γιατί με στεναχώρησε πάρα πολύ και επειδή έχουμε σε πολλά επεισόδια να το πούμε: Πώ χάνει την πίστη στην ανθρωπότητα. Στη λεωφόρο Αθηνών, αυτοκίνητο χτύπησε μία 17χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε και έφυγε. Αμάξια την προσπερνούσαν χωρί να την βοηθάνε, χωρί να σταματήσει κανεί. Μάλιστα στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε, δείχνει ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει προ τα πάνω τη, σταματάει. Ευτυχώ που δεν την πάτησε, κάνει όπισθεν και, και την προσπερνάει. Ναι, το είδα κι εγώ. Που λε, φίλε. Δε, Εντάξει, δεν την εσύ προφανώ, δεν θα σε κατηγορήσει κανεί, αλλά σταμάτα. Mm. Δηλαδή. Στον ανάμπιστα να μην την πατήσει κάποιο. Δεν υπάρχει καμία ενσυναίσθηση εκεί έξω. Το παρατήρησα κι εγώ. Όχι με τέτοιο συμβάν, βέβαια, αυτήν την εβδομάδα, αλλά το παρατήρησα γιατί είδα μια κυρία να πέφτει στο δρόμο. Mm -hmm. Και αλήθεια, πήγαμε εγώ και άλλη μια κοπέλα να τη βοηθήσουμε να σηκωθεί. Και η κυρία ήταν μεγάλη σε ηλικία και έπεσε πολύ ρε παιδί μου, άτσαλα και τσούμπαλα. Τη βλέπανε, την κοιτάγανε και δεν έκαναν τίποτα. Ναι, ναι, δεν το έχω δει κι εγώ στον δρόμο. Δεν. ότι. και ωραία, αυτόν τον οδηγό θα τον βρούμε. Ε, υποτίθεται, όπω είπαν οι αρχέ, ότι θα είναι ψιλοεύκολο να τον βρούνε. Γιατί έχει πάρα πολλέ κάμερε από τα μαγαζιά σε εκείνο τον δρόμο. Οπότε θα μπορέσουν να ακολουθήσουν πολύ εύκολα την πορεία του και κάπου να πετύχουν τι ε, πινακίδες Τώρα, τι να σου πω, Η Για κοπέλα. να μην σταμάτησε. Ε? Η κοπέλα. Η κοπέλα ευτυχώ μάθαμε ότι διέφυγε τον κίνδυνο του να χάσει τη ζωή τη. Παρ' όλα αυτά, ακόμη νοσηλεύεται. Καλά, ναι, και θυμοσυλλεύεται μάλλον. Γιατί εντάξει. Δεν Και ε, να σε χτυπήσει δεν είναι και το πιο ευχάριστο και ανώδεινο πράγμα στον κόσμο. Εγώ εύχομαι πραγματικά απλά να έσπασε. Σε κάτι και να τελειώνει εκεί όλο το βασανιστήριο. Αλλά έτσι όπω φάνηκε στο βιντεάκι, δεν νομίζω να είναι κάτι τόσο απλό. Μακάρι, μακάρι η κοπέλα να... να βγει σχετικά καλά από όλο αυτό. Τι να πω, εύχομαι πραγματικά αν υπάρχει κάποιο που μα ακούει και μπορεί όντω να γνωρίζει το οτιδήποτε ή να μπορεί κάπω να βοηθήσει, να το κάνει. Ναι. Αυτά ήταν τα νέα που έφερα εγώ. Επέλεξα να μην πω για τι φωτιέ γιατί τα πάμε στο προηγούμενο και. το όμω, τα έλεγες, θα μου στην τέλεια πάσα να πω ότι ήρθε η ώρα να μα κρυώσει. Ε... Έχει από... απόλυτο δίκιο. Και όπω και την προηγούμενη φορά, έτσι και αυτήν, τι έχουμε. Ανεκδοτάε από Δεντεκτιβάκια Μπράβο, το βρήκε. Είπα να το πω και εγώ. Όχι, είπαμε. Δύο τα καλά σήμερα. Θυμήθηκα το YouTube και είπα για τα ανέκδοτα. <laughs> Πού <laughs> να <laughs> δει και στην υπόθεση τι θα κάνω. Ξεκινάμε με το ανέκδοτο από τον ντεκτιβάκια αυτή τη φορά. Αμέ. Ο φίλο Γιώργος ο οποίο μάλλον θα τον εντάξουμε σαν εξωτερικό συνεργάτη στο podcast, γιατί δεν σταματάει να στέλνει. Γιατί έβαλε ρε τη Μ' στο πάτωμα Κρατάω χαμηλά τους τόνους Ωραίο Μπράβο Γεώργη Είστε έτοιμοι τώρα Είμαστε Πάει ο Νίκολας Κέιτς στο γιατρό Γιατρέ μου Τελευταία πηγαίναμε πολλές γυναίκες Και φοβάμαι μην κολλήσω τίποτα Εφόρα κανένα προφυλακτικό Μην κολλάς Κέιτς Όχι ρε μου Όχι Όχι Όχι γιατί Πώς λέγεται ο πατέρας του Πινόκη όταν κάνει one end stand. Ξεπέτω. Μπράβο. <laughs> <laughs> Μου πήρε λίγο. Ρώσος αναρχικός επαναστάτης που δεν πατρεύτηκε ποτέ. Ο Μπακούριν. Ο Μπακούριν, οκ. Okay. Να σου πω ρεσί, πρέπει να ελαττώσεις λίγο την τροφή που δίνεις στα αμνοερήφια. Έχεις ένα δίκιο. Τώρα τελευταία έχουν πάρει μερικά παραπαρνίσια κιλά. <laughs> Είσαι σήμερα, these boys on fire, fire, fire Και ένα τελευταίο που το λάτρεψα ε, βέβαια Πώς μετανομάζονται οι Pixlax τα καλοκαίρια Πώς Πλίτς <laughs> πλάτς <τρα, τρα>, <laughs> Ωραία Επέστρεψα από το ρεπό μου Έτσι, σήμερα είναι η μέρα μου, σήμερα εγώ κάθομαι Έτσι, και έψαξα και βρήκα μια υποθεσάρα Ου. Που νομίζω ότι θα μας βάλει σε πολλέ σκέψεις και συζητήσει. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Είμαστε, είμαστε. Πρωτού που ξεκινήσουμε την υπόθεση θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την κατάσταση ΑΜΟΚ... Που μπορεί να εισέλθει κάποιο άνθρωπο. Μια και είναι το κύριο χαρακτηριστικό τη υπόθεσή μα. Mm -hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό, η κατάσταση AMOK θεωρείται μια σπάνια πολιτιστική κατάσταση, αλλά και ορίζεται ω σύνδρομο από τα τρέχοντα ψυχιατρικά συστήματα ταξινόμησης. Οι ψυχωσικέ διαταραχέ, οι διαταραχέ προσωπικότητα, οι διαταραχέ τη διάθεση είναι όλε πιθανέ αιτίε του αμόκ. Το ευρύ κοινό και το ιατρικό προσωπικό είναι εξοικειωμένοι με τον όρο κατάσταση AMOC, η κοινή χρήση του οποίου αναφέρεται σε μία παράλογη βία ή δράση από το άτομο που συνήθως προκαλεί τον όλεθρο. Ο όρος περιγράφει επίσης την καταστροφική, ανθρωποκτόνο και μετέπειτα πιθανή αυτοκτονική συμπεριφορά των ψυχολογικά ασταθών ατόμων που οδηγεί σε πολλαπλούς θανάτους ή τραυματισμούς άλλων ανθρώπων, ζώων ή καταστροφέ ευρείας κλίμακας. Παρά το γεγονό ότι τα επεισόδια των πολλαπλών ανθρωποκτονιών και των αυτοκτονιών από άτομα με υπόνοιε ψυχοπαθολογία ή εγνωσμένες ψυχικέ διαταραχέ εμφανίζονται με ανισχυτική συχνότητα σήμερα, ουσιαστικά δεν υπάρχουν πρόσφατε μελέτε στην ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με την αναγνώριση και την θεραπεία των ατόμων αυτών πριν την εκδήλωση του συνδρόμου. Άλλη μια υπόθεση που είχαμε συζητήσει, μια παρόμοια κατάσταση, ήταν το ένατο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν, στην υπόθεση του Δημήτρη Πιλάλη στην Στηλίδα όπου για όσους δεν θυμούνται ο Πιλάλης σκότωσε τρεις συγχωριανού του για ασήμαντη αφορμή βρισκόμενο σε κατάσταση αμόκ Κρατήστε τα όλα αυτά που είπαμε γιατί στην σημερινή υπόθεση θα κληθούμε να δούμε αν ισχύει κάτι παρόμοιο Για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα ταξιδέψουμε στην Άρτα και σε ένα πολύ μικρό χωριό τα βίγλα. Έλα ρε. Τι. Για έχουμε έχουμε συγκένεια Για πάμε. Να μην το πω. Για πάμε. <laughs> Φέρε να... υπόθεση από την πατρίδα. Λοιπόν, να σας γνωρίσω τον Παντελή Μπιζώνη. Έναν καθώ πρέπει άντρα, όπω έλεγε το χωριό, παντρεμένο και πατέρα τεσσάρων κοριτσιών, ο οποίο ασχολούταν με αγροτικέ εργασίε για να τρέφει την οικογένειά του. Ενώ δεν ήταν και η πιο ευκατάστατη οικογένεια, τα παιδιά του Παντελή μεγάλωσαν και παντρεύτηκαν, χαρίζοντά του συνολικά 11 εγγόνια. Ο Μάρτιο του 1985 ήταν φορτισμένο, αφού ο τότε πρωθυπουργό Ανδρέας Παπανδρέου πρότεινε για πρόεδρο τη Δημοκρατία τον Χρήστο Η έκπληξη ήταν μεγάλη, γιατί εθεωρεί η δεύτερη επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι δύο ηγέτε συνεπήρξαν αρμονικά για τέσσερα χρόνια καθώ ο Μέν Ανδρέα Παπανδρέου εγκατέλειψε τι τριτοκοσμικέ απόψει του, αποδεχόμενο την εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο τελευταίο δεν έκανε ποτέ χρήση των δικαιωμάτων που του παρήχε το Σύνταγμα του 1975. Μάλιστα, από τι 28 Φεβρουαρίου είχαν συναντηθεί οι δύο ηγέτε και ο Πρωθυπουργό είχε ανακοινώσει στον Καραμαλή πω το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ανανέωση. Της αιτία του. Μέλη δε του εκτελεστικού γραφείου και υπουργοί τη κυβέρνηση στήριζαν την υποψηφιότητα Καραμαλή με δημόσιε δηλώσει του. Όμω, ένα μεγάλο κομμάτι τη βάση και του στελεχικού δυναμικού του Πασόκ δεν είχε αποδεχθεί αυτήν την επιλογή τη ηγεσία του. Με κυρίαρχο το σύνθημα Απόψε πεθαίνει η δεξιά, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώ θα ψηφίζανε αυτόν που θεωρούσαν βασικό εκπρόσωπό τη. Τα μηνύματα αυτά τα μετέφερε στον Ανδρέα Παπανδρέου ο εκδότη τη εφημερίδα Αυριανή, η η οποία είχε υψηλή κυκλοφορία και σημαντική διείσδυση στην κοινωνική βάση του κινήματος Πασόκ. Επιπροσθέτως, το 1985 ήταν μία εκλογική χρονιά και αντίπαλος του Ανδρέα Παπανδρέου θα ήταν αυτός που πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλέσει εφιάλτη, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης δηλαδή. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός τότε έπρεπε να επιλέξει αν θα φανεί συνεπής τον λόγο που έδωσε στον Καραμαλή ή αν θα προκρίνει την ενότητα του κόμματός του, προτείνοντας άλλον υποψήφιο. Στην πολιτική, και μάλιστα σε πολλωμένε περιόδου, οι διαχωριστικέ γραμμέ είναι έντονε και η απόπειρα υπέρβαση του μόνο σύγχυση προκαλεί. Αυτό το αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ο Ανδρέας Παπανδρέου και επέλεξε τον Χρήστο Σαρτζετάκη μια επιλογή φορτισμένη από την υπόθεση τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στο μικρό χωριό Βίγλα, όμω, τα νέα αυτά φαίνονταν να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα των μόλι 300 κατοίκων. Μπορεί τα καφενεία ή μεγάλη να έρχονται σε αντιπαραθέσει σχετικά με τα πολιτικά του, πιστεύω, η ζωή Όμω, κυλούσε ομαλά. Η Παρασκευή τη 15η Μαρτίου του 1985 δεν έμοιαζε να διαφέρει και πολύ με τι υπόλοιπε. Ο Παντελή, 50 χρονών εκείνη την εποχή, σηκώθηκε νωρί το πρωί, όπω συνήθιζε να κάνει, και πήγε στου αγρούς. Αφού τελείωσε με τι εργασίε του, γύρισε πίσω στο χωριό, πήγε στο σπίτι του και, αφού έφαγε, έπεσε να ξεκουραστεί. Κατά τι 5 το απόγευμα, θα ξεκινήσει για την πλατεία του χωριού για να συναντήσει του συγχωριανού του και να ξεκινήσει τα καθέκαστα. Ο Παντελή, βλέπετε, είχε την συνήθεια, όταν έπινε αλκοόλ, να καταναλώνει μεγάλε ποσότητε. Ποτέ όμω δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Έτσι και εκείνη την ημέρα. Ξεκίνησε να καταναλώνει ούζο από τι 6 το απόγευμα μαζί με του φίλου του. Η ώρα περνούσε και τα καραφάκια εξαφανίζονταν το ένα μετά το άλλο. Γύρω στι 11 το βράδυ, ο Παντελή θα ξεκινήσει για το σπίτι του. Χαιρέτησε την παρέα του και πήρε τον δρόμο του γυρισμού, όπου θα περάσει μπροστά από το καφενείο του Ναπολέοντα Ευστρατείου. Εκεί ένα συγχωριανό του, ο 28χρονο Σπύρος Τζόρα, θα τον προσκαλέσει σε ένα τελευταίο κερασμένο καραφάκι για το καλό. Ο Παντελής παραξενεύτηκε από την προσφορά του αυτή, μιας και στο πρόσφατο παρελθόν, ο Σπύρος τον είχε ξανακαλέσει για κέρασμα στο καφενείο, όμως ξέχασε να το πληρώσει, εκθέτοντας τον Παντελή και τροπιάζοντάς τον. Ο Παντελής θεώρησε πως ίσως ο Σπύρος θέλει να λύξει την παρεξήγηση και έτσι έκατσε μαζί του. Ξεκίνησαν να μιλάνε, μα η κουβέντα τους δεν άργησε να γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι τόνοι ανέβηκαν και όπως ήταν φυσικό, με τόσο αλκοόλ πιάστηκαν και στα χέρια, όμως η γρήγορη αντίδραση τόσο του μαγαζάτορα όσο και των υπολείπων έληξε τον τσακωμό γρήγορα, χωρίς να τραυματιστεί ευτυχώς κανείς. Ο παντελής θα φύγει για το σπίτι του και όλα θα λήξουν εκεί. Ή τουλάχιστον έτσι ήλπιζαν όλοι. Ο Παντελής είχε ντροπιαστεί για δεύτερη φορά και ο υπέτειος δεν έδειχνε να είναι μετανιωμένος γι' αυτό. Η ποσότητα του αλκοόλ έκανε τις σκέψεις του θολές και ακόμη και ο δρόμος έμοιαζε να τον καταπίνει. Θα ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του και θα την κλείσει πίσω του με δύναμη. Πίσω στο καφενείο προσπαθούσαν να καταλάβουνε τι τον έπιασε και ξεκίνησε ο καυγάς. Ο Σπύρος θα τους εξηγήσει το σκηνικό και θα τους πει πως την προηγούμενη φορά δεν το έκανε επίτηδες, αλλά απλά ξέχασε να πληρώσει το κέρασμα που του πρόσφερε και πως ο Παντελής το παρεξήγησε. Τώρα, όμως, φαινόταν πολύ μεθυσμένος για να καταλάβει τι προσπαθούσε να του εξηγήσει. Ξαφνικά θα δούνε τον Παντελή να πλησιάζει το καφενείο. Λογικά το μετάνιωσε και έρχεται να ζητήσει συγνώμη, σκέφτηκαν. Ο Παντελής θα ανοίξει την πόρτα και αμέσως θα παγώσει η αίθουσα του καφενείου. Ο Παντελής είχε στα χέρια του μία επαναληπτική καραμπίνα και πλέον σημάδευε προς το μέρος τους. Δίχω να προλάβουν να αντιδράσουν, ο Παντελής θα ρίξει την πρώτη του βολή, σημαδεύοντας τη λάμπα στην οροφή για να σβήσει τα φώτα. Με το ελάχιστο φως που έμπαινε από τα λίγα φώτα του δρόμου από πίσω του, εκείνος μπορούσε να δει τις φιγούρες τους, εκείνη όμως, όχι και τόσο καλά. Αφού θυμόταν σε ποιο τραπέζι καθόταν ο 28χρονος Πύρος Τζόρας, θα στρέψει την καραμπίνα του προς το τραπέζι του και θα τον πυροβολήσει τραυματίζοντάς τον. Η ανάγκη για επιβίωση είχε πλέον ξυπνήσει στους υπόλοιπους θαμόνες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον αφοπλήσουν για να γλιτώσουν. Πρώτος θα του ορμήσει ο μαγαζάτορας Ναπολέοντας, τον οποίο και θα πυροβολήσει και θα φιετώσει επίσης. Από τα δεξιά του θα του επιτεθεί ο 40χρονο Λευτέρη Μπιζιόνη και ταυτόχρονα από τα αριστερά ο 52χρονο Αγρότη Σπύρος Τζόρα που όλο τυχαίο και από απλή συνονιμία παρευρεσκόταν και εκείνο στο χώρο. Ο Παντελή θα προλάβει να σημαδέψει καλά τον Λευτέρη όπου και θα του ρίξει και θα τον σκοτώσει ενώ θα γυρίσει γρήγορα για να πυροβολήσει τον 52χρονο Σπύρο που και εκείνο θα πέσει νεκρό. Ο 28χρονο Σπύρο Τζόρα. Φωνάζοντα για βοήθεια, θα καταφέρει να τον ξαφνιάσει και να αφοπλίσει τον Παντελή και τότε εκείνο θα τραπεί σε φυγή προ το σπίτι του. Ένα ήσυχο βράδυ στο μικρό χωριό είχε μετατραπεί σε μια απίστευτα επικίνδυνη νύχτα. Από του πέντε πυροβολισμού, οι κάτοικοι του χωριού είχαν αναστατωθεί και είχαν βγει στι αυλέ του και στον δρόμο για να δούνε τι έχει συμβεί. Όσοι αντιλήφθηκαν την κατάσταση, κάλεσαν αμέσω στην αστυνομία για να πιάσουν το δράστη. Ο Παντελή όμω. Δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Θα ξαναβγεί από το σπίτι του. Αυτή τη φορά όμως, είχε πάνω του μια δίκανη καραμπίνα και πολλά φυσίγγια. Πήρε ξανά τον δρόμο για το καφενείο για να αποτελειώσει τη δουλειά του. Τα νέα εν τω μεταξύ είχαν ξεκινήσει να διαδίδονται από σπίτι σε σπίτι και οι συγγενείς των θυμάτων και όσων παρευρίσκονταν στο καφενείο έτρεχαν για να βρούνε του δικού του ενώ όσοι ακόμη δεν είχαν μάθει τι είχε συμβεί είχαν βγει στου δρόμου αναστατωμένοι. Ο Βασίλη και η Παναγιώτα Μπιζιόνι, ξάδερφο του Παντελή, ήταν οι πρώτοι που είδανε τον Παντελή να κατεβαίνει τον δρόμο. Μην ξέροντα τι είχε συμβεί, δεν απομακρύνθηκαν από κοντά του και εκείνο του πλησίασε, του σημάδεψε με την καραμπίνα στο κεφάλι και πάτησε τη σκανδάλη σκοτώνοντά. Τους. Η θολούρα στο κεφάλι του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έβλεπε ουσιαστικά τίποτα μπροστά του. Η μητέρα του νεαρού Σπύρου που κατάφερε να αφοπλίσει τον Παντελή, έμαθε για τον τραυματισμό του και έτρεξε να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο γιος της. Όμως, η 52χρονη Αφροδίτη Τζόρα θα διασταυρωθεί με τον Παντελή, ο οποίος και θα την σημαδέψει από κοντινή απόσταση και θα την πυροβολήσει σκοντώνοντας και αυτήν. Μετά την τελευταία του δολοφονία, ο Παντελής παρατήρησε τον εξαγριωμένο κόσμο που είχε μαζευτεί για να τον λτσάρει και σιγά σιγά άκουγε και τα περιπολικά που έφταναν στο χωριό. Μέσα στη θολούρα του, κατάλαβε πω ο κλειό στενεύει για εκείνον και έτρεξε προ το βουνό για να κρυφτεί. Η αστυνομία τον ακολούθησε και σιγά σιγά τον περικύκλωσε, φωνάζοντας του να παραδώσει την καραμπίνα και να παραδοθεί. Ο παντελής του σημάδευε με την καραμπίνα και απειλούσε πως εάν κάποιο πλησιάσει, δεν θα δίσταζε να τον πυροβολήσει. Μετά από πολύ ωραίε διαπραγματεύσει και αφού είχε ξεκινήσει να περνάει η επίρρρρεια του αλκοόλ, και εμφανώ κουρασμένο, αποφάσισε πω η μόνη του διαφυγή ήταν να παραδοθεί. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα της Άρτας. Την επόμενη ημέρα το μικρό γραφικό χωριό θρυνούσε έξι θύματα και δύο τραυματίες. Η χείρα πια του Λευτέρη Μπιζιόνι, του 40χρονου αγρότη που δολοφόνησε ο Παντελής, θα έλεγε στους δημοσιογράφους που είχαν πάει για να καλύψουν το γεγονό. «Άκουσα τους πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι έπεσαν στο καφενείο, όπου ήξερα ότι βρισκόταν ο άντρας μου. Έτρεξα και τον είδα αγνώριστο μέσα σε μια λίμνη από αίμα μαζί με τους άλλους. Ο φωνιά τον ζήλευε θανάσιμα γιατί είχε αποκτήσει οικονομική άνεση, ενώ ο ίδιος είχε φτωχύνει πρικίζοντας τα τέσσερα κορίτσια του. Ο Παντελής, αφού είχε συνέλθει πλήρω από το μεθύσι του, ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται τι είχε κάνει. Με δάκρυα στα λέγοντα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω και να χωνέψω αυτά που έκανα. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί έκανα αυτά τα εγκλήματα. Ποτέ δεν πείραζα κανέναν. Ρωτήστε στο χωριό μου. Είμαι καλό οικογενειάρχης. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήταν αυτό που έκανα. Μία μόνο εξήγηση μπορώ να δώσω. Αυτό το καταραμένο το πιωτό ήταν η αιτία. Ήμουν αμεθυσμένο. Είχα πει πολύ. Θόλωσε το μυαλό μου και δεν ήξερα τι έκανα. Την πλήρωσαν άνθρωποι που δεν έφταιργαν σε τίποτα. Οι συγγενεί των θυμάτων όμω παρέμεναν απαρηγόρητοι. Κανεί δεν πίστευε τα λεγόμενα του Παντελή περί απλή μέθη. Κάποιοι έλεγαν πω σίγουρα υπήρχε άλλο κίνητρο πίσω από το μένο που έδειξε ο δράστη. Η σύζυγος του Σπύρου Τζόρα, του αγρότη που δολοφόνησε ο Παντελή, θα πει: Έχω τρία παιδιά. Τι θα απογίνουμε τώρα. Έμαθα για τον θάνατο του άντρα μου στον δρόμο. Έλειπε από το σπίτι και ανησύχησα γιατί ήταν αργά. Βγήκα από το σπίτι για να τον αναζητήσω και άκουσα του πυροβολισμού. Σε λίγο έμαθα ότι μου τον είχαν σκοτώσει. Οι αρχέ φοβόντουσαν μήπω και ξεκινήσει βεντέτα στο χωριό και έτσι έλαβαν άμεσα μέτρα για την σύζυγο του Παντελή και τα παιδιά του και του έστειλαν να μείνουν σε διπλανό χωριό, προστατεύοντά του ταυτόχρονα. Εν τέλει, ο Παντελή Μπιζιόνη, όπω ήταν αναμενόμενο, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για κάθε μία από τι συνολικά έξι ζωέ που είχε αφαιρέσει. Τραγική ηρωνία, ο 28χρονο πύρο Τζόρα, που για εκείνον προοριζόντουσαν τα φυσίγγια του Παντελή, γλίτωσε από τη μανία του και την πλήρωσαν έξι άνθρωποι. Το 1998 ο Παντελή θα δεχθεί επίθεση στι αγροτικέ φυλακέ τη Αγιά όπου και κρατούνταν από τον συγκρατούμενό του Δημοσθένη Κυριάκο Σοφιανό, ο οποίο και αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει χτυπώντα τον με μία τσάπα στο κεφάλι. Ευτυχώ για τον Παντελή το μόνο που κατάφερε ήταν να του προκαλέσει σοβαρά μεν, αλλά τραύματα μόνο και διέφυγε του κινδύνου. Τον Σοφιανό θα τον έβρισκαν μία εβδομάδα αργότερα από αυτό το περιστατικό, κρεμασμένο από τον φωταγωγό με ένα σετόνι. Τον 62χρονο Ασθένει Κυριάκο οφιανό από το Κιλκύς, τον είχε απαρνηθεί η οικογένειά του, αφού ο Σοφιανός ήταν εδώ και χρόνια στις φυλακές. Καταρχήν στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και μετά την αποφυλάκισή του ήρθε στην Ελλάδα και το 1982 σκότωσε τη γυναίκα του. Ο παντελή Μπιζώνης πέθανε το 2010 μέσα στις φυλακές. Υπόθεση ήταν αυτή που έφερες. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να κάνω το connection και να πω ότι μας είπε στην αρχή τι είναι το αμόκ για να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν σε μια κατάσταση αμόκ την ώρα που έπρατε ότι έπρατε. Σύμφωνα πάντα με όσα μπόρεσα και βρήκα... Είτε άρθρα, είτε από βιβλίο, είτε γενικά, μέχρι και η υπόθεση αυτή υπάρχει μέχρι και στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Mm -hmm. Όλοι περιγράφουν ότι αυτό ο άνθρωπο βρισκόταν σε μια κατάσταση αμόκ. Είναι βέβαια λίγο ηρωνικό, και γι' αυτό το φέρνω σαν υπόθεση για να το συζητήσουμε το κομμάτι του ότι αυτό ο άνθρωπο ξεκίνησε να πίνει ένα βαρύ ποτό από τι 6 ώρα το απόγευμα και μάλλον τελείωσε γύρω στι 12. Mm. Χωρί να κρίνω. Απλά το αφήνω εδώ για να το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό. Λοιπόν, μιλάμε για. Για μια κλειστή κοινωνία, όπω είπαμε, με 300 άτομα, που η καθημερινότητα κυλάει κανονικά. Ναι. Εντάσει και διάφορα σκηνικά, που το λένε, μπορούν να δημιουργηθούν να πάσα ώρα και στιγμή. Ναι, αλλά ψιλολύνονται και μεταξύ του. Δηλαδή, ναι, ειδικά σε τόσο μικρή κοινωνία. Ναι, δεν είπα εγώ όχι. Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι ότι πώ ένα άνθρωπο, ο οποίο ξύπνησε ένα πρωί, πήγε και έκανε τι δουλειέ του, συναναστράφηκε με όσου συναναστράφηκε. Ξεκίνησε στι 6 ώρα το απόγευμα να πίνει αλκοόλ, που είναι κάτι φυσιολογικό, μάλλον, στι επαρχίε. Ξέρω εγώ. Ε, πέρα από τι επαρχίε, ήταν. τόσο μικρά μέρη, θέλω να πω, με τόσου λίγου κατοίκου, είναι πολύ στάνταρτα πράγματα τα οποία έχει να κάνει αν είσαι 50 χρονών άνθρωπο και διάντρα. Το να πηγαίνει πω... στο καφενείο και να πίνει με του φίλου σου και να παίζει πρέφα, είναι κάτι το οποίο είναι όχι απλασύνηθε. Καταντάει γραφικό να το βλέπουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο στι μικρέ κοινωνίε αυτό το πράγμα γίνεται ακόμη και στι Μεγάλη πόλη. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι και έχουν πιο ελεύθερο χρόνο κτλ. ή όχι ακριβώ ελεύθερο χρόνο, τέλο πάντων, οι συνήθειέ του ψιλοκλίνουν προ το αλκοόλ και παρέα με του τα κτλ. Ήταν μια συνήθεια την οποία είχε ο ίδιο. Επίση, δεν είμαι και πολύ σίγουρο γιατί δεν το βρήκα και σε πολλά άρθρα, δηλαδή το βρήκα μόνο σε ένα-δύο, λέγανε όλοι ότι γενικά το είχε συνήθειο αυτό. Άρα ήταν αλκοολικό. Ναι, αλλά δεν το λένε σε όλα τα υπόλοιπα, οπότε δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ υποψιάζω. Και γι' αυτό το είπα έτσι στην υπόθεση ότι απλά όταν έπινε, μπορεί να μην έπινε, θέλω να πω κάθε μέρα, αλλά π.χ. αν θα το άνοιγε το μπουκαλάκι, ε, δεν το έκλεινε. Ναι, εντάξει, οκ, okay, έπινε ένα και ανοίγαν τα μπέκ, το καταλαβαίνω. Αυτό. Αλλά από το πίνω ένα και ανοίγουν τα μπέκ, μέχρι το έχουν ανοίξει τα μπέκ και πάω και παίρνω μία καραμπίνα μία φορά, κατεβαίνω, δολοφονώ τρεις αστοχώ στο βασικό στόχο και mm. ξαναγυρνάω πίσω. Γιατί για να ξαναγυρίσει πίσω σημαίνει ότι μέσα στο αμόκ και μέσα στο χάο του μυαλού σου. Μια διάβγεια την έχει. Γιατί είναι η δύναμη του ούζου που ξυπνάει μέσα σου το... την αιμονή. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως σε μένα αυτό μου φάνηκε ότι όχι ήταν σχεδιασμένο, αλλά η δεύτερη φορά που πήγε και ήρθε ήταν ξεκάθαρα ε, έτσι πρέπει να λήξεις. Δεν μπορούμε να το λήξουμε κάπως αλλιώ αυτό. Μέσα στο μυαλό του σίγουρα ήτανε. Εκείνη την ώρα στην ε, όλη του τη θολούρα, μάλλον αυτό θεωρούσε ότι ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ ότι την επόμενη μέρα που ξύπνησε, τα θυμόταν όλα ακριβώ με τόσο αλκοόλ. Δηλαδή θέλω να πω. Γίμος... Όλοι μα έχουμε πιει. Εντάξει, αλλά το να σκοτώσει έξι ανθρώπου και από του έξι οι δύο να είναι συγγενεί σου. Mm -hmm. Γιατί τώρα αυτό ήταν πολύ, πολύ κουλό. Το ότι απλά βρέθηκαν στο δρόμο του και πήγαν να τον αφοπλίσουν, έτσι. Όχι, και... δεν πήγαν να τον αφοπλίσουν. Περπατάγανε. Ναι. Περπατάγανε γιατί προσπαθούσαν να μάθουν κάπω τι έγινε. Τι συμβεί, ναι. ναι. Και τον είδανε. Εντάξει, βέβαια θα μου πει να τον βλέπεις, με μια καραμπίνα. Και λε, Α τι καλά, α πάω να του μιλήσω. Τέλο πάντων, φαντάζομαι ότι ξέρω σκέφτηκαν ότι και αυτό στρώμαξε και πήρε την καραμπίνα για να πάει να δει τι γίνεται. Που δεν και ξέρω. αυτό πόσο normal κατάσταση μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντω, το μόνο σημείο το οποίο μου αιτιολογεί την αναφορά σου στην ετοιμολογία του αμοκ ήταν αυτό. Το ότι γύρισε πίσω, πήρε την καραμπίνα και σκότωσε δύο συγγενείς του. Μόνο έτσι μπορώ να τον δικαιολογήσω σε πολλά εισαγωγικά ότι αυτό ο άνθρωπο βρισκόταν σε κατάσταση αμοκ και το έκανα αυτό. Σε συνδυασμό με τι ποσότητε αλγόλ που είχε βάλει στον οργανισμό του. Γιατί καλώ ή κακώς, το ξέρουμε καλά εμεί οι δύο, αλλά φαντάζομαι ότι δεν τεκτιβάγει και εσεί το ξέρετε: Ότι το ούζο είναι ένα ποτό το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό Ναι, μπορεί να το πεις με πάρα πολλού δυνατού συνδυασμού, μπορεί και σκέτο, αλλά σου αλλιώνει Αλήθεια το πιστεύω αυτό: σου αλλιώνει κάποιε ουσίε οι οποίε έρχονται και πάνε στο κέντρο του εγκεφάλου σου και από ένα σημείο και μετά είσαι τελείω άλλο άνθρωπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει όταν είμαστε Πίνοντας μπύρες, πίνοντας τζιν, πίνοντας κρασιά. Σου κάνει ένα τελείως διαφορετικό μεθύσι. Λένε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει, αλλά ότι το ούζο, η μπύρα και δεν θυμάμαι πιο και ένα... Άλλο ποτό. Ε, είναι από τα ποτάτα τα οποία όταν σου κάνουν μεθήσει, σου κάνουν άγριο μεθύση. Δηλαδή είσαι. Το γίνεσαι, έχει πει και χαρούλα. Γίνεσαι άγριο. Το, το έχει πει, σου λέω και χαρούλα. Ούζο, όταν πιει, γίνεσαι ευθύ. Καλά, τέλο πάντων. Ε, ναι. καλά είσαι. Είναι όπω και να το κάνει, όπω και το τσίπρουρο, όπω και διάφορα άλλα. Είναι βαριά ποτάτα τα οποία όπω πίνεις δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανεί εύκολα το πότε περνάει το όριο του από εκεί που την έχω ακούσει, μεθάω και από το μεθάω. Ε, έχω γίνει ό,τι να είναι. Γιατί δεν είναι, ρε παιδάκι μου ωραίο, π.χ. με το κρασί και με το κρασί μπορείς να το πάθεις, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη ποσότητα. Ε, ναι, το ούζο δεν είναι τίποτα. Ε, αυτό Δύο το ούζο... Δυο καραφάκια να πιείς. Ε, όχι, εντάξει, αλλά στο ούζο θέλω να πω στα... στο μισό λίτρο ε, είσαι γιούχου. μόνο μισόλιτρο. Ο συγκεκριμένος δεν νομίζω ότι είχε πιει μισό λίτρο. Και αν λέμε ότι έπινε από τις 6 μέχρι και τις 11, το. σίγουρα δεν είχε πιει μισό όσο, λίτρο. Όσο νερωμένο και να το είχε πιει, όσο και διαλύματα να έκανε και όσο και αν μπορεί να έτρωγε το οτιδήποτε, δεν. Είναι πολλέ οι ώρε για να πει ότι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ επίση να καταλάβω και την αφορμή. Αυτό... Το μόνο που το, ρίχ... που το ρίχνω είναι ότι αλήθεια. Επειδή η ποσότητα του αλκοόλ ήταν τόσο υψηλή στον οργανισμό του, ξεκίνησε να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαστρεβλωμένα από ό,τι μπορεί να ήταν. Κοίτα, η αφορμή η οποία είχε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή χωρί να πούμε για το περιστατικό τώρα ότι έπεινε πολύ, ήταν ότι σε μια προηγούμενη φορά του είπε ότι θα τον κεράσει. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι μέσα στο μυαλό του το έκανε και λίγο στο ότι δεν τον σέβεται, γιατί ήταν μικρότερο, ο 28χρονο και καλά στον 50χρονο. Τούπε να τον κεράσει, το ξέχασε ο 28χρονο. Μπορεί και αυτό να ήταν ψηλόμεθισμένο, σηκώθηκε, και έφυγε από το καφενείο. Αναγκάστηκε όλο να πληρώσει το τέτοιο που μάλλον, ε, αν πούμε ότι φανταζόμαστε το σκηνικό, είναι ότι πήγε να φύγει και του είπε ο άλλο, ε, ξέρεις τι είναι κι αυτό. Που εντάξει τώρα, ξέρω εγώ. Και αυτό που μόνο το αφορμή δεν, δεν είναι. είναι για να με τον άλλον. Πόσο μάλλον για να τον σκοτώσει τον άλλον. Ε, δεν φτάνουμε και. Εκείνη για να ταξοθήσουμε τον πίσω του κρατάω μούτρα γιατί μου πέσω θα με καιράσει και εγώ ανέφερε να πληρώσω και ξεφυλήστηκα στο... στον απολεγοντα. Σιγά τώρα, εντάξει. Είναι χαζί αφορμή, αυτό θέλω να πω. Είναι. Τώρα στο μυαλό του, γιατί το έκανε τόσο μεγάλο, δεν ξέρω. Íσω να πιστεύουμε και λίγο τα όσα είπανε και οι συγριανοί. Ότι μπορεί ότι μπορεί να υπήρχε μια μπάθεια και να ξανασκεφτείτε. Να τον. τον και... ή... Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχε εμπάθεια. Ούτε πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχε ότι βρισκόταν σε κατάσταση αμό και από μόνο του. Πιστεύω Πιστεύω αλήθεια ότι ήπιε τόσο ούζο που απλά δεν ήξερε τι έκανε. Σε κάποια εντωμεταξύ άρθρα λέγανε ότι έπινε κρασί, αλλά επειδή σε κάποια άλλα έλεγαν ότι έπινε ούζο, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι έπινε κρασί, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μόλις διάβασα σε κάποια που λέγανε για το ούζο, ήταν σαν να μου γύρισε η τέτοια και να έκανε το κλικ mm. και λέω ναι. Τώρα δικαιολογείται ναι. Γιατί με κρασί τι θα πας; Δεν θέλω να πω στη χειρότερη ρε παιδάκι μου Να πες να ξερό. ξερό Αυτό να πες ξερός. ξερός Να ξεράσεις όλο το χωριό Δηλαδή Καλά και στο Uzo γίνεται αυτό. Και μένει το αλκοόλ στον οργανισμό σου και εβδομάδε μετά. Αν έχει πιει πολύ. Τέλο πάντων, είναι και η χημία είναι... το ούζο Ναι, είναι η χημία το ούζο Και επίση σκέψω ότι το 1985 δεν ξέρω τι Uzo υπήρχαν και αν ήταν τόσο εμφιαλωμένα ή σωστά ελεγμένα όσο μπορεί να είναι σήμερα που έχουν αλλάξει. Όπω και να το κάνουμε, οι ποιότητε του αλκοόλ. Να πούμε και βέβαια κάτι άλλο. Επίση, Uzo από την Άρτα είναι. Αυτό ήθελα να πω, καλά. να πούμε και κάτι... Άλλο, εσύ λε ότι μπορεί να έχουν αλλάξει ποιότητες και τα λοιπά Σίγουρα στα εμφιαλωμένα. Ναι. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι έπεινε εμφιαλωμένο. Κυρία, εντάξει, τώρα μεταξύ μα όλοι έχουμε πάει σε χωριά, όλοι έχουμε δοκιμάσει είτε τοπικό τσιπουράκι το είτε σπιτικό, τοπικό το σκοτεινό ουζάκι. Μπορείτε να φανταστείτε και το πόσο βαρύ μπορεί να είναι, αλλά και το πώ τα σκάει και τι πίνουν γενικά στην επαρχία και ο τρόπο με τον οποίο πίνουνε. Κάτι άλλο που ήθελα να πω και δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα, στο κεφάλι μου απλά. Αφήνει ένα κάτι. Δεν μπορώ να το περιγράψω σωστά. Αν κάνει την αφαίρεση, αυτό ο άνθρωπο γεννήθηκε το 35 ναι. Είναι πολύ παλιά σκοπή. Είναι πολύ. Έχει περάσει δύσκολα. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, ξέρω πώ να το πω σωστά. Σίγουρα και τώρα που το είπε, μου φυτρώθηκε και εμένα αυτή η ιδέα ότι αυτό ο άνθρωπο λογικά... είχε λογικά ένα μετατραυματικό στρε. Γιατί όπω και να το κάνουμε, στα βουνά τη Πίνδου ε, ανεβοκατεβαίνανε Έλληνε στρατιώτε παλεύοντα και πολεμώντα, όχι παλεύοντα. Πολεμώντα με του Γερμανού και με του Ιταλού. Γενικά ήταν μια περίοδο που η ελληνική επαρχία, και όλη η χώρα, αλλά η ελληνική επαρχία σε εκείνη την τοποθεσία έπαθε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και οι άνθρωποι, οι οποίοι και μεγαλώσανε αλλά και επιβιώσανε από όλο αυτό, σίγουρα είναι πολύ πιο σκληροί οι άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν είχαν καταφέρει στη ζωή του να χαρούνε, ρε παιδάκι μου, την ηλικία του ή να χαρούνε την πατρίδα του ή κι εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση επίση είναι ότι όντα ένα τέτοιο άνθρωπο αυτό, γιατί και εγώ έτσι την έκανα την εικόνα. Όταν συνειδητοποίησα για ποιον άνθρωπο μιλάμε, μου φάνηκε λίγο περίεργο που δεν είχε ρε παιδάκι μου καμία αναφορά στο αν ήταν γενικά βίαιο, αν ήταν βίαιο με την οικογένειά του ή λίγο περίεργο. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνανε και να το λέγανε μετά ότι ναι, ξέρετε τι, Έπινε ρε παιδάκι μου, OK αυτό, και ερχόταν στο σπίτι και γινόταν χαμό. Οι γείτονε ακούγανε φωνέ και τέτοια. Μα δεν είχε να τίποτα. μην ήταν. Όντω μπορεί να μην ήταν και όντω μπορεί αυτό να ήταν το γεγονό που του γιγονός. Γάντωσε μέσα στο μυαλό του την έννοια τη ε, ντροπή. Γιατί όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έγινε γιατί τον τρόπιασε ο 28χρονο. Ναι, αυτό σκέφτομαι και εγώ. Ότι μέσα στο μυαλό του μπορεί να το έκανε έτσι. Αλήθεια ότι δεν τον σεβάστηκε στο, ε, σε μένα, ρε. Που και πάλι δεν έχει λογική. να αφήνει έτσι άτομα. Δεν έχει λογική. Όχι, δεν το φτάνω μέχρι εκεί. Το φτάνω μέχρι το πρώτο κέρασμα που κάτι έγινε και δεν το πλήρωσε. Που αλήθεια, γύρινα και πέσει εκείνη την ώρα στο μαγαζάτορα ότι δεν το πληρώνω ούτε εγώ, μου είπαν ότι θα μου το κεράσει. Και σήκω και φύγει. Ένα χωριό είστε 30-300 κάτοικοι, δηλαδή θα χαθεί, θα φύγει. Ξέρουν ότι την οικογένειά σου. Βέβαια, από την άλλη, λέγοντα αυτό, το ότι είναι παλιά σκοπή, ίσω όντω του λογαριασμού του θέλει να του κλείνει. Επίση, το γεγονό αυτό που είπαν ότι μπορεί να είχε ένα χυμένο ή μπορεί να ζήλευε γιατί ο άλλο είχε ξεκινήσει να πηγαίνει καλά οικονομικά και ο Παντελή τα έχασε σε πολλά εισαγωγικά όλα γιατί πρίκυσε τι τα... κόρε του. Και αυτό μου κολλάει λίγο. Ναι, ρε παιδιμό, αλλά δεν σου κολλάει. Εμένα δεν μου κολλάει τόσο έτσι ώστε να φτάσει στο φόνο. Σε καμία περίπτωση στο φόνο, Δεν φώνο... μου κολλάει, δηλαδή και που μπορεί να είχε αυτά τα ξεσπάσματα, αν είχε ξεσπάσματα, γιατί δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε και μάλλον δεν είχε γιατί δεν το είπε κανείς ποτέ. Αυτό. Θα μου πει κλειστή κοινωνία. Μπορεί να μου το είπαν και ποτέ γι' αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι όμω ότι το να σκοτωθούν έξι άτομα μέσα σε ένα βράδυ και την κλειστή κοινωνία την κάνει να ανοίξει λίγο. Δηλαδή να μιλήσει λίγο. Ήταν ένα ισχυρό σοκ γιατί φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι κάτοικοι συνειδητοποίησαν, αν όχι την ίδια στιγμή, σίγουρα όμω ότι όποιος και να βρισκόταν στο δρόμο του σε εκείνα τα λεπτά Μα... θα πέθαινε Μα την ίδια από την οικογένεια Τη μάνα του, του 28χρον, του 28χρον ναι, ναι. Τον καφετζή, τον αγρότη ο οποίος πήγε να βοηθήσει Τον άλλον ο οποίος καθόταν και... Πόσο που τυχαίονται που... Ότι... μεταξύ αυτό όταν το διάβασα, μπερδεύτηκα. Δηλαδή, ήμουν σε φάση τι γίνεται τώρα, γιατί, γιατί ε, τα έχουμε μπερδέψει έτσι. Χωριά τώρα κι εσύ, η ίδια σόγια, η ίδια οικογένεια. Πύρο Τζόρα, πύρο Τζόρα, στο ίδιο καφενείο την ίδια στιγμή. Mm. Κανένα άλλο όνομα δεν έχει τέρο, παιδιά. Ε, γενικά πάνω στην άρτα είναι. Τέλο πάντων. Συγκεκριμένα ναι. τα ονόματα. Αλλά... αλλά θέλω να πω, για άλλον σπύρο πήγαινε, για άλλον έφαγε. Κακό και τραγική ηρωνία. Μα γι' αυτό το είπα. Ήθελε να φάει σπύρο, έφαγε. Ναι, αυτό, μα γι' αυτό το είπα έτσι στο τέλο. Τραγική ηρωνία τον 28χρονων που ήθελε τελικά αυτόν κυνηγούσε, δεν τον σκότω Ποτέ, απλά τον τραυμάτισε ευτυχώ ελαφρά. Πού και αυτό. Να πάρει φίλε να... Βέβαια θα μου πει αυτό είχε. Να πάρει ένα όπλο. Άλλο πήρε την επαναληπτική καραμπίνα, δηλαδή δεν θα γλιτώσει κανεί. Κοίτα, μου κάνει ήδη εντύπωση το ότι είχε μία καραμπίνα. Τα έχουμε ξαναπεί. Και ότι μετά πήγε σπίτι του και έφερε και άλλη καραμπίνα. Τα έχουμε ξαναπεί. Όρια... ήταν κυνηγετικοί, θεωρητικά δηλωμένοι Μα τα έχουν πει και τα αντεκτιβάκια που ξέρουν από αυτά. Τα δηλώνανε πολύ εύκολα κάποτε. Και κάποια ναι, δεν ήταν και καν δηλωμένα και δεν τα ψάχνανε. Ναι. Απλά σου λέω, προσπαθώ να δικαιολογήσω ίσως σε πάρα πολλά εισαγωγικά το γιατί το έκανε και σε τι κατάσταση βρισκότανε. Απ' την άλλη δεν μπορώ για τον κανένα λόγο γιατί μου δείχνει ότι είχε σχέδιο. Αυτό το πάνε έλα με, τις, με τα δύο όπλα εμένα μου δηλώνει ότι ξέρεις τι, δεν θα σταματήσω μέχρι να του σκοτώσω όλους. Ναι, απλά γι' αυτό έκανα τη σύγκριση με το επεισόδιο που είχαμε φέρει στη δεύτερη σεζόν με τον Δημήτρη Πιλάλι. Ναι. Γιατί και εκείν κάτω το δρόμο και όποιον έβρισκε έριχνε. Βέβαια εκεί ήταν άτυχη. Ευτυχώ μόνο τρει ενώ ήταν εδώ έξι και επίση ήταν. Λίγο πιο τραγικά εκεί τα πράγματα, γιατί πραγματικά ε, άνθρωποι κλεινόντουσαν με στο σπίτι γιατί του κυνηγούσε. Εγώ από όλη αυτή την υπόθεση την οποία μου έφερε, συνειδητοποίησα δύο πράγματα. Νούμερο 1. Τι καλά που σταμάτησα τα ούζα σε μικρή ηλικία. Τρούδατ. Και νούμερο 2. Το αλκοόλ δεν είναι το μαξιλαράκι του πόνου για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω όταν μου φέρνει τέτοιου είδου υπόθεση. Και επειδή εντάξει, οκ, okay, αυτό έγινε και 50 χρόνια πριν, δεν ότι συμβαίνει και τώρα. Αλλά δυστυχώ και τώρα η πρώτη λύση στο κομμάτι του δεν την παλεύω με το οτιδήποτε στη ζωή μου βάλε είναι το α βάλω ένα ποτό. Ναι, και είναι μια ολόκληρη τροπία πίσω από αυτό mm. που πάρα πολύ την αποκτούμε. Γιατί δεν ξέρω, βασικά νομίζω έτσι το βλέπουμε από πιτσερίκια. Εγώ πιστεύω ότι μα έχει δημιουργηθεί αυτή η ασυνέστητη ανάγκη από τι ταινίε τις, τις οποίε έχουμε δει. Αυτό θέλω να πω. Το βλέπουμε από πιτσερίκια. Είτε με στην οικογένειά μα, είτε με στο τέτοιο ότι όταν κάτι συμβαίνει, και από τι κηδείε. Ναι, κονιάκ. Ναι. Μα συμβαίνει κάτι σοβαρό, κονιάκ, κάτι το οποίο στην εγχωριέσαι. Μπράβο, ναι, γιατί. Βέβαια, θα μου πει: Σου δίνει και την εναλλακτική. Ελληνικό καφέ. Όχι, πρώτα πίνει ελληνικό και μετά βγαίνει το κονιάκ. Τα πίνει και τα δύο. Μπορεί να μην θε να πιει αυτό, θέλω να πω. Το σταματά τον ελληνικό καφέ. Αλλά πάλι είναι ούτω ή άλλω θέμα επιλογή. Μπορεί να πιει επίση ένα ποτό για να πνίξει τον πόνου σου. Ε, πιέσαι ένα. Δηλαδή αυτό που έχουμε hey, πάρα πολύ. Και μετά όμω κάτσε να δει Ανοίγουν τα μπέκ. για αν να ανοίξουν τα μπέκ. Δεν διαφωνώ. Πρέπει να έχει και λίγο την Been αυτοσυ εγώ Και νομίζω ότι μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολλά τέτοια κτιβάκια με αυτό. Που εντάξει, πώ να το κάνουμε. Ακόμη και στο, στην πρώτη απογοήτευση που μπορεί να είχαμε όλοι μα την ερωτική, αι, ε, όπω και να το κάνει, δεν ξέρω τι μπουκάλι ήταν αυτό. Κρασί, ε, ουίσκι, βότκα, αλλά άνοιξε. Κούρσο. Ε, ναι, εντάξει, ήμασταν και νέοι. Μην μη προδίδει την ηλικία μα με τέτοια. Δεν την προδίδω, Εδώ πριν από ένα μήνα του ζήτησα να σου πούν χρόνια πολλά. <laughs> Τα έχω προδώσει ήδη. Ναι, ήθελα να πω ρε <laughs> North. Αυτό, όχι. Ούζα και ούρσου. <laughs> <laughs> και τα δύο κοπήκανε νωρί. Ναι, ισχύει. Εντάξει, τώρα επίση για να φύγω λίγο από αυτό το κλίμα και να πάω πάλι στην υπόθεση, ε, μου φάνηκε δίκαιη η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Το να τον κλείσει φυλακή έξι φορέ εισόδια, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, έξι φορέ Ναι. Μου άρεσε η τρίπλα η οποία έκανε που μα είπε και λίγο για τον συγκρατούμενό του. Συγγνώμη. Ο οποίο όλο τυχαίο βρέθηκε κρεμασμένο τώρα. Αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, τον αυτοκτόνησα. Αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε. Οκ Ψάχνοντας στο ίντερνετ και μου πέταξε ότι δύο κρατούμενοι αυτοκτόνησαν στο τέτοιο και λέω να δεις που θα αυτοκτόνησε ο Παντελής Και τελικά δεν ήταν για τον Παντελή, ήταν για τον συγκρατούμενο του που προσπάθησε να τον δολοφονήσει παρόλα αυτά Ναι, γιατί όμως προσπάθησε να τον δολοφονήσει κάτι, τώρα δημιουργούνται άλλα αυτό είναι μια αλήθεια την οποία ποτέ δεν μάθαμε και δεν δόθηκαν εξηγήσει γιατί τέτοια επίθεση που δεν είναι δύσκολο να γίνει στι φυλακές. Καλά, ναι. Τώρα, καλά. Εδώ, τώρα που το λε αυτό, άλλο ένα νέο αυτή τη εβδομάδα. Μπράβο, ναι. Με την εξέγερση. Εξέγερση σε εισαγωγικά. Ε, που καλά, έγινε επιτέθηκε. Ναι, στι φυλακέ ναι. Κορυδαλού και καλά για τα. Πώ το λένε, Για το ποιο έχει το πάνω χέρι σε κάτι. Όπω το βρομο... ναι. mm. Ο ένα το ήθελε λίγο πιο ψηλά, ο λίγο πιο χαμηλά γιατί είχε... Θέμα. Εξαιρετικό Ναι παιδιά δεν παίζουν με τη ζέστη Άμα ε, ζεσταίνει το άλλο άστο να βάλει ή δύο ρούχα παραπάνω Δεν ξέρω ε, Είναι είναι όντως δεν το σκέφτηκα βασικά Με, με αποσυντόνισες τώρα <laughs> Και ήθελα να το πω και σαν νέο Αλλά το ξέχασα τελείως Γι' αυτό είμαι εγώ έδω, για να σε συμπληρώνω στο τέλος Τέρι μου, Α, μου. Όχι μόνο στο τέλος <laughs> Ναι ρε παιδί μου εντάξει κατάλαβες τώρα κι εσύ Ωραία υπόθεση ήταν όμω. Όντω μου θύμισε για ποιου λόγου δεν καλά έκανα και έκοψα τα ούζα. Αυτό μου βγάζει αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω. Είναι από τι υποθέσει που σου αφήνουν όντω άλλο ένα μήνυμα. Πραγματικά με το ποτό θέλει μέτρο. Όπω και με πολλά πράγματα, αλλά ειδικά με το ποτό, το οποίο όλοι έχουμε σαν. Έλα, Μωρή, τι θα γίνει. Αποτάκι είναι ένα, ένα ποτάκι. Ένα τσιγάρο πάω και Ένα ποτηράκι παραπάνω είναι. Oh. Δεν είναι κάτι. Είναι πολλά. Ναι, είναι. σω είσαι μακριά από το να δολοφονεί έξι ανθρώπου ένα ποτηράκι. Ίσως. Γι' αυτά, παιδιά, να πίνετε με σύνεση. Ναι, με σύνεση. Ξέρω, υποτίθεται ότι τα κάνουμε όλα αυτά μεταξύ για να διασκεδάζουμε. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο βγει για να πιει ένα ποτό, είναι στο θέμα του να βγω, να περάσω καλά. Να βάλουμε και λίγο ποτό να. Και εδώ ανοίγει ένα άλλο κύκλο κουβέντα. Είναι φαύλο. Είναι τεράστιο Είναι πολύ φαύλο. Δεν <laughs> είναι απλά τεράστιο Είναι τεράστιο φαύλο. <laughs> <laughs> Για πες Ανοίγει την κουβέντα του με τι αρχίζει και ευχαριστιέται ο καθένα. Τι ανάγκε έχει, πώ βγάζει τι ανάγκε του πάνω στη διασκέδασή του. Τι τραύματα μπορεί να έχει που του βγαίνουν επειδή αποφάσισε να πάει να διασκεδάσει και αποφάσισε να πιει αυτό το ένα από το παραπάνω, γιατί νόμιζε ότι θα βρισκόταν στο hype. Ανοίγουν αυτέ οι κουβέντε. Ναι, και στην τελική γιατί έχει ανάγκη το αλκοόλ ή οποιαδήποτε ουσία τέλος πάντων για να, να περάσει καλά. να περάσει καλά. Που ναι. Όχι, εγώ, εντάξει. Δεν το πάω τόσο πολύ, γιατί όντω πιστεύω ότι διαφορετικά περνά αν έχει πιει δύο ποτά και διαφορετικά περνά αν είσαι τελείω νυφάλιο, ρο παιδάκι μου. Σίγουρα. Με την έννοια του και τι άνθρωπο είσαι και το κατά πόσο χαλαρώνει. Αλλά χαλαρώνει. Όχι πέφτουν οι άμυνέ σου και ξεκινάει το μυαλό σου και κάνει σενάρια και βγαίνει στο δρόμο και πυροβολείς κόσμο. Ναι, υπάρχουν και απόψει βέβαια που λένε ότι το αλκοόλ δρά σαν δεν ξέρω πώ. Δεν μου έρχεται τέλο πάντων η ελληνική τέτοια σαν ε, social... Ε, ε, Ανασταλτικό παράγοντα νέης. Ναι, ναι. ναι. Ναι, οκ. Okay. Στη σχέση. Στην γενικά, επικοινωνία. Γενικά. Ναι, μα και πάλι και στην κουβέντα, την οποία σου είπα πριν από λίγο είναι το τι άνθρωπο είσαι. για να μπορέσουν μερικοί να μιλήσουν ή να όντω καταφέρουν να έρθουν σε επικοινωνία με τουύπου, χρειάζονται να χαλαρώσουν. Και, και ο πιο εύκολο παύλα νόμιμο τρόπο, είναι το ποτό. Γιατί για κάτω ψέματα λέμε για διάφορα πράγματα σε αυτό εδώ το podcast δεν την έχουμε ανοίξει ποτέ την κουβέντα του γιατί α πούμε π.χ. να είναι παράνομο σε πολλά εισαγωγικά το LSD. Το Σκοτώνει, δεν διαφωνώ. Και να μην είναι παράνομο το αλκοόλ. Του οποίο σκοτώνει, δεν διαφωνώ. <laughs> <laughs> Κοίτα, η συζήτηση <laughs> είναι μεγάλη γιατί νομίζω ότι την ελευθερία του αλκοόλ την έχουμε ισοδυναμίσει με πολύ γρήγορα και πολλά κέρδη χρηματικά σε αντίθεση με την κυκλοφορία του LSD ή διαφόρων χημικών ουσιών που και εκεί υπάρχουν λεφτά πολλά λεφτά Αυτό ήθελα απλά να πω. θα σου πω νομίζω ότι το αλκοόλ είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να βγάλουν λεφτά Αν δηλαδή, λέμε... το, το, το πάω λίγο εκεί ότι σου δίνω κάτι που Είναι νόμιμο, μπορεί όμω και να σε βγάλει εκτό αυτού και είναι ξεκάθαρα στη δικιά σου την κρίση. Το πόσα 8 ευρώ θα πα και θα δώσει τον μπαρ για να το παραγγείλει. Σε αντίθεση το με, το με το σπίτι, άλλο, δεν είναι... Σε αντίθεση με τι τα... με ουσίε, ρε παιδάκι ναι. μου, που καλό ή κακός, αν είσαι συνειδητοποιημένο το γιατί το κάνει και πού το κάνει, και... είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο σε ποιον τομέα. Είναι πιο δύσκολο στο να το βρει, π.χ. κάθε μέρα. Δεν το πιστεύω. Αν μα τα δίνανε free, κατάλαβα λέω. Αν ήταν ανοιχτά τα ναρκωτικά, π.χ. στι πολιτείε που είναι λίγο πιο ελεύθερη ε, η πώληση ινδική κάναβη, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Μπορεί να το βρει όσο θε. Οι αλήθειε να λέγονται mm. χωρί να προτρέπουμε κανέναν ή χωρί να λέμε ότι είναι καλό πράγμα, γιατί σε καταστρέφει αλλού και καίγονται εγκεφαλικά κύτταρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι π.χ. για την κάναβη δεν πέθανε ποτέ κανεί από την υπερβολική δόση. Ενώ από το ποτό πολύ. Yeah. Σύνδεση, στο ποτό μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά ένα ποτηράκι, ένα ποτηράκι σε βάθο χρόνου, μια χαρά σε ναι, αν δεν πίνει ένα ποτηράκι. Ναι, θα μου πει και η ειδική κάναβη δεν το κάνει γιατί καταστρέφει του πνεύμονες και όλο το τέτοιο. Θα σου πω ότι μπορεί να το παίρνει και σε λάδι. Λέγω τώρα ρε παιδάκι. Την ουσία σαν ουσία μπορεί να την πάρει. Καλά, ναι. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να σα προτρέψουμε να πει Όχι, κάθε... απλά <laughs> η ερώτησή μου ήταν αυτή ότι γιατί πήχε κάτι τέτοιο να είναι παράνομο και να μην είναι παράνομο το Σε ευχαριστώ, με, με ξεμπλόκαρισε. <laughs> <laughs> σε επανέφερε στην τάξη. Με επανέφερε στην τάξη και για να συνεχίσω αυτό το οποίο <laughs> σταμάτησε ο τα ναρκωτικά. Είναι λίγο πιο δύσκολος τρόπος να προσεγγίσεις Κόσμο, από ότι το αλκοόλ. Είναι μια άποψη. Θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο τροπαλός και λίγο πιο εσωστρεφής να πιει ένα ποτό για να χαλαρώσει από το ένας ίδιος άνθρωπος να πιει να το κάτι άλλο ναι. για να χαλαρώσει. Ναι, δεν έχει και το ίδιο εφέ αυτό. να πούμε βέβαια και αυτό. Τίμιο και αυτό που λες. Συν άλλες, δεν νομίζω ότι είναι και το ίδιο σε ποσότητα. Δηλαδή ένα ποτό είναι πολύ λίγο σε ποσότητα αυτό που θα σου κάνει σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο δεν μπορείς να πάρεις από κάτι άλλο πολύ λίγο και να μην σε επηρεάσει αρκετά καταλαβαίνεις σου το λέω Mm -hmm. Εντάξει, τέλο πάντων. Άλλη συζήτηση αυτή για ένα άλλο podcast. Δεν <laughs> <laughs> τα έχουμε πει τόσε φορέ για άλλο podcast και άλλο podcast. Απλά θα κάνουμε ένα νέο session στου Crime Groupers που θα συζητάμε πράγματα τη κοινωνία. Ορίστε. Αμπράβο. Κοινωνικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Αυτό. <laughs> <laughs> και <laughs> ναρκωτικομανεί να μην γίνεστε. <laughs> Αυτό, να μην γίνεσαι <laughs> ναρκωτικομανεί. Οκ. Okay. Μπράβο σου. Μπράβο για την υπόθεση. Μπράβο για τα μηνύματα τα οποία περάσαμε. Κάτι με έχει πιάσει εντωμεταξύ και τελευταίε που φέρνω, όλο κάποιο μήνυμα θέλω να περάσω. <laughs> την εντάξει. έχω δει δ Πιο αρχίζει και βρίσκει τον ανθρωπισμό σου. Ού. Ναι. Και τον χάνουν όλοι οι υπόλοιποι. δεν oh, τον <laughs> χάνουν. Απλά λε την απόψη <laughs> σου. Καλά, κάτσε. Θε να περάσει το μήνυμά σου. Τι είσαι εσύ, αν εμένα είσαι εσύ που φέρνω υποθέσει έτσι απλά γιατί με ενθουσίασαν. Σε με ενθουσιάζουν. Ναι, παιδιά είναι... μου, εσύ θε να περάσει όμω και το κοινωνικό το μήνυμα. Εγώ τι Αυτό... φέρνω γιατί θέλω να ακουστεί η μαλαγεία του αλλού. Τώρα που δεν είναι χορηγούμενο το επεισόδιο, τι θε. Πω, πω. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι μέρες Υπάρχουν και αυτές, εννοείται ναι, Και εμένα σου λέω, μου ξυπνάει πάντα ένα τέτοιο Όταν είναι να φέρω μια υπόθεση Για να ξέρετε κι εσείς δεν τα Αν δεν έχει κάτι που να πω μέσα μου ότι Έλα έλαρε, έλα έλα Τρεις φορές δεν τη φέρνω okay. Είναι αδιάφορη. Εντάξει, Τώρα. δεν ήταν μια αδιάφορη υπόθεση αυτή που έφερες όχι δεν ήταν, καμία υπόθεση που φέρνουμε δεν είναι αδιάφορο <και> Τι είμαστε, τι... αδιάφορο podcast Έμα. ή τίμιο Τίμιο Έτσι μπράβο Τώρα, να του πούμε τα ευχαριστώ μα Να τους πούμε και τι να αφήσουν Να του ευχαριστήσουμε που είναι για ακόμα μία τρίτη εδώ Και να του πούμε ότι μπορείτε να πάτε Είτε στα social είτε στο Spotify Και να μας αφήσετε ένα αυτοκόλλητο Μπορείτε αυτοκόλυ... να το κάνετε και στο YouTube Και στο YouTube μπορείτε να το κάνετε δημήθηκε... Το δυμήθηκε στην αρχή, το ξέχασε στο τέλο. Τι, τι είναι, είναι αυτό τώρα. <laughs> και πληροφορεί Κερδίζει την αρχή και στο το τέλο. Να πάτε οπουδήποτε μπορείτε να μα αφήσετε σχόλια και να αφήσετε τι. Ένα κοκτέιλ. Oh. Γιατί μιλάμε για το αλκοόλ. Ένα ποτηράκι μαργαρίτα. Ένα, τι ποτηράκια έχεις στο, στα, στα emoji. Oh, ένα έχει στα ημότζη. Ένα τέτοιο διάφορα. ποτηράκι. Τέτοιο να αφήσετε. Αυτό που πίνετε αυτή τη στιγμή να αφήσετε. Και να πίνουν νερό. Να αφήσουν. Ναι, το κύβερο. <laughs> <laughs> <laughs> να αφήσουν. Ένα νερό. Να αφήσουν. Να νερό. <laughs> Τέλεια. Όσοι δεν μπορείτε να τα αφήσετε εκεί, μπορείτε να μα στείλετε τι πίνετε. Το instagram. Και να σα δώσουμε και μια διεύθυνση να μα τα στείλετε και. <laughs> Μέχρι την επόμενη τρίτη Είμαι ο Γιώργος Είμαι η Μαρία Και μαζί είμαστε Οι Crime Groupers Τα λέμε ξανά την επόμενη τρίτη Σας ευχαριστούμε πολύ Φιλιά πολλά Και γεια σας